Αποστολή. Έλα. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω. Γιατί βρε κορίτσι μου, γιατί. Γιατί, τι να κάνει, παλιό ζωή. Αλλά να σου πω κάτι. Τόσο ανέβρα με αυτό που άκουσα ότι ο άλλο είπε την παλάτα του Κυρμέντιου είναι του Φακιανάκη, ρε Είχα καιρό να νιώσω. Γιατί σου κάνει εντύπωση. Ξέρει πώ ο κόσμο έμαθε την παλάτα του Κυρμέντιου από του Φακιανάκη. Επιτελεί λειτουργήμα στου Φακιανάκη, όχι μόνο στου Χρυσαυγίτε. Και να σου πω και κάτι. Είναι γεμάτο Χρυσαυγίτε, ανίδε, βλάκε, ηλίθη και το βλέπει το 80% ρε φίλε. Δηλαδή με ξεπερνάει αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό δεν θα έπρεπε να σε ξεπερνάει, δεν θα έπρεπε να σου κάνει καθόλου εντύπωση. Τι hey, έγινε, χαρούμενη ατμόσφαιρα βλέπω. Έρχεται από τη μία η Τρόικα για τα μέτρα, στο survivor, χορεύουν, τραγουδούν. Τι ωραία που είμαστε, ρε παιδά. δεν σημαίνει τίποτα στην Ελλάδα, αι. Κλείνει η συμφωνία, δεν τραγουδάνε στο survivor να χαρούνε. Ναι, είναι και αυτό, αλλά αυτή είναι στο σειρά για τον Δομήνικο. Δεν είναι συνεπώ. Χαίρονται από εκεί. Χαίρονται στο Skype, τι θε τώρα. Ξέρει τι μου θύμισε, αυτό με τα παρατράγουδα, με την Ανίτα Πάνια. Δεν είναι μακριά, ποιοτικά δεν είναι μακριά. Δεν μου λε που είπε και ο Θήμιο, το θέμα είναι πιο άσχημο ότι ο Ντάνο το είπε στο reality ότι είναι του Σφακιανάκη ή το χειρότερο θα είναι ότι όλα τα μικρά τώρα στο σχολείο θα το κάνουν μόδα το τραγούδι και θα λένε ότι είναι το, του Ντάνου από το reality. Χειρότερο είναι τους Σφακιανάκη έτσι κι αλλιώ mm. και, και αυτό που εκπροσωπεί ο Σφακιανάκη σίγουρα. Και το άλλο είναι δεύτερο χειρότερο, είναι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Α, πιο χειρότερο, δηλαδή δεν υπάρχει εδώ ο πάτο. Όχι. Δεν, είπε, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Και ο, ο Βορύδη είπε ότι η Λεπέν Τι άλλο θα Ακούσουμε. Καλά είπατε και χθε στην Ελληνοφράνια. Πρέπει ο Κύμ να πατήσει το κουμπί. Έμα. Εφέρα. Δεν το πατάει όμως. Δεν το πατάει το Γάμπι. Τι λέει ο τη έξω από το γυμνάσιο. Πες του ότι από το Δημοτικό το Δημοτικού άμα δεν κάνουμε πέντε λεπτά μάθημα για το Survivor, δεν αρχίζει το μάθημα. Δάσκαλος. Όχι. Άχιμε. Okay. Οκ. Ολογική απάντηση. Το... Είμαι καθηγήτρια στο σχολείο και είμαι σε δημοτικά. Και ήθελα να σα πω ότι το θέμα του survivor δεν αφορά μόνο το γυμνάσιο και το τρίτο. Τι άλλο αφορά. Τα παιδάκια, τα μικρά, τα πολύ μικρά, έρχονται και αν δεν συζητήσουμε για το τι μένω, τι γίνεται, ποιο τραγούδησε, ποιο δεν τραγούδησε, δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Ε, λογικό, δεν είναι. Δεν ξέρω τι κάνουν οι γονεί. Είναι απίστευτο αυτό οι που κάνουν. Οι γονεί τίποτα. Βλέπουν και αυτοί survivor μαζί με τα παιδιά. Τι κάνουν. Μαζί όλοι παρέα. Παραγγέλνουν και τρώνε και βλέπουν όλοι μαζί survivor. Αλλά βλέπουν survivor ω τη μία τη νύχτα. Ναι, γιατί τελειώνει μία. Ε, δει... ε, τι να κάνω. Με δεν του ενδιαφέρει, δεν του αφορά. Μόνο μη βάλουν 9 αντί για 10 στο τέλο τον έλεγχο. Εκεί θα τιμιστούν να έρθουν. Γιατί δεν προσαρμόζεται το μάθημά σα στο survivor για να μην τραβάτε τα παιδιά. Δηλαδή είστε ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα που χάνει από το survivor. Τι να κάνω εγώ τώρα. Αυτό θα κάνω. Γαλλικό survivor. Θα του κάνει νωρίτερα το γαλλικό survivor. Κάτι τέτοιο, ναι. ή <laughs> θα τα καταφέρω καλύτερα. Αυτό το πλεόνασμα το 3,9 αφού κανένα δεν πληρώνει, η αγορά έχει στεγνώσει, έχουμε κόψει και το γάλα οι Έλληνε. Από πού στο διάλογο το μάζεψε ο Τσίπρας Μήπω κάτι δεν μα λέτε καλά οι Έλληνε. Το πιθανότερο είναι να μην λέμε κάτι καλά εμεί και κάτι καλά να κάνει ο Τσίπρας Λογικά να το πάρει. λογικά κάτι τέτοιο μου μυρίζει. Ε, τι θα ήταν κάτι άλλο, <laughs> πέστε συνωμοσία παγκόσμια. <laughs> ο, ΣΥΡΙΖΑ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι επιτυχημένο, ο Τσίπρα δε, δε, δεν έχει φάξει. Να σου πω λίγο, τι στο διάλογο παίρνετε και είστε μέσα στην κατήφλα και την κρίνια ρε. Μου, τι παίρνει, παίζουν. Να μου το δώσει, να το πάρω κι εγώ. Πού είμαι χαρά. Κάτι φακέλους με κάτι χαράτσια κάθε μήνα που γράφουνε ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά παίρνουν. Ναι. ναι, δεν πληρώνει όμω. Το πλεόνασμα, που το έβγαλε ο άνθρωπος αυτό. Πώ το είχε πει από το αίμα του λαού, έτσι το είχε πει για του Σαμαρά, από εκεί. Το πλεόνασμα του είναι σεσημασμένο για του Έλληνε και τι Ελληνίδε. Σε αυτό κρύβονται όλε οι αμαρτίε, όλε οι πληγέ, όλη η σύψη, όλη η απάτη τη ιδερνή πολιτική. Πρόκειται για πλεόνασμα δυστυχία, τραγωδία. Ακόμα και αίματος. Πρόκειται όμως και για πλεώνασμα θράσους και απάτης. Βέβαια θα ήταν το καλύτερο αυτό. Να. να αυξάνει η ζήτηση σε ταξί ώστε να δίνουμε και άλλα δέκα. Αλλά στην Γερμανία που είναι ανοιχτό το επάγγελμα, γιατί είναι ανοιχτό, mm -hmm. Γιατί εκεί δεν φοβούνται οι ταξιτζίδε μου πω μπουν καινούργοι. Πείτε του μαρκα αυτού του λεβέντη, του μαρκα, του, Λεβέν, του, του, Λεβέν, το του Λεβέν, Ότι στη Γερμανία τα ταξί δεν είναι ελεύθερα. Την είχε πατήσει και το Μέγκα. Υπάρχει βίντεο που ρωτήσανε το Γερμανό του ταξιτζί που πουλιούνται και αγοράζουν τα ταξί εκεί και του είχε πει 60 με 70 χιλιάρικα ότι δεν είναι ελεύθερα. Του Σε αυτό που είπε ο Λεβέντης για του ταξιδιδε. Για την Uber δεν μιλάει κανένας που είναι παράνομο και διαφημίζονται πάνω στο ίντερνετ και δουλεύουν αν ενώχητη και έχουν πάρει όλη τη δουλειά και δουλεύουν τσάπα και δεν πληροφορούν ποι πια. Μπορούμε το... να πούμε ότι η Uber είναι το Σαβορ των ταξιδήτων. Τι να κάνουμε φίλε μου. Είχαμε πιο ανταγωνιστικό πρόγραμμα. Κάνατε και ένα λάθος τηλεοτική εκτιληνοφρήνια χθες, ε. Τι. Η φωτογραφία που έβαλε τον Αντρέα με το Τζίπρα ήταν λάθος. Τι ήθελε, πιο παλιά. Ήθελε πιο παλιά να είναι με ζιβάγκο ο Αντρέας. Σωστό. Το ίδιο παπαντζιλίκι που λούσανε. Δεύτερον, είχα καιρό να συμφωνήσω με το άλλο, το τroll μέσα, το αριστερό τroll. Το οποίο είπε για τι εκλογέ ότι έχει καταφέρει λέει, το σύστημα να μα πείσει ότι επειδή όντω η Λεπέν, α πούμε, είναι το, το, ο χαμό ο ίδιο. Ε, κάλυπτο να βγάλουμε τον άλλο, να ας πούμε το, τον καραδεξιό βασικά. Το οποίο εδώ πέρα το έχουμε κάνει καραμέλα εδώ και πολύ καιρό και ομολογώ και εγώ. Εντάξει, γιατί και εμεί τα ομολογούμε αυτά, δεν ξέρει. Οι παλιωσυνασπισμοίτε του Κωνσταντόπουλου, you know. Εμεί τα ομολογούμε αυτά ότι αυτή τη στιγμή απλά ψηφίσαμε και λίγο με το μυ χείρον Όχι γιατί πιστεύαμε για τα όλια και για τέτοια, αυτά είναι για του αφελείς. Απλά όντω αυτή τη στιγμή ήταν η λιγότερο χειρότερη επιλογή. Περίμενε, γιατί σέχασα λίγο στο τέλο. Ήταν η λιγότερο χειρότερη επιλογή. Ποιο ο Τσίπρα. Ναι, ρε, άνετα. Α, δεν ήταν μια ίδια επιλογή. Ήταν μια άλλη, α πούμε, και ήταν η λιγότερο χειρότερη. Όπω βρίσκε ήταν ίδια. άλλη επιλογή. Δηλαδή, τι δεν είχε? ήταν μια ίδια δηλαδή. Προφανώ και δεν ήταν η ίδια με το π Okay, να σε καλά, χάρηκα. Να σου πω, να σου πω. Δεν δε μα αρέσει να λέμε δηλαδή ότι είναι διαφορετικό. Ο Τσίπρα, ναι, ναι, είναι διαφορετικό. Είναι να αυτό είναι που δι... λέμε για να μην νιώθει άσχημα. Για να μην νιώθει άσχημα. Ε, είναι ιδιαίτερο. Δεν είναι διαφορετικό, δεν είναι ρατσιστικό. Είναι ιδιαίτερο. Είναι ξεχωριστό. Ως... Ε, μα είναι ξεχωριστό. Είναι. είναι. Είναι ένα παιδί του λαού, του οποίου έχει κυκλοφορήσει και φωτογραφία με δύο κοβενίτσε. Εντάξει, μια χαρά είναι το παιδάκι. Εγώ όταν είδα αυτή τη φωτογραφία του Τσίπρα που είχε δύο γυμνώσει τη αριστερά δεξιά από το σχολείο που ήταν. Ναι, ναι. Τον εκτίμησα λίγο παραπάνω. Λέω, οκ, οκ, αυτό είναι λίγο κανονικό. Όχι απ' σαν... τον άλλο τον ξενέρωτο. Αν έβλεπε ο, ο Κυριάκο δύο που τριβόντουσαν δίπλα με βυζιά γυμνά, θα τη είχε με το γάνι, να τη πιάσει, μην κολλήσει τίποτα. Εναι, ρε, μα. μπράβο, αυτό είναι το θέμα, ότι είναι ένα από εμά ο Αλέξη. Αυτό okay. και την παρτούζα του θα κάνει. Απλά το θέμα είναι ότι έμαθα από μικρό στην παρτούζα και δεν του είναι δύσκολο να το κάνει και σε λαό. Έχει ο δικό σου τώρα, έχει βάλει την μπαλάντα του Κυρμέντιου και το απόσπασμα. Το αυτό το βλήμα. Το, το Εχθέ που έλεγε το τραγούδι ότι είναι του Σφακιανάκη. Ποιο θα πει: Από θα την μπαλάντα του Κυρμέντιου, από το Σφακιανάκη. <laughs> Εντάξει, ο, κα, ο καθένα όπου φτάνει, τι να κάνουμε. Ο Σφακιανάκη ήρθε, <laughs> δεν <laughs> ξέρω αν τα και τόπες. Ο Σφακιανάκη έκανε πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη 21η Απρίλη με στρατιωτικά στι <laughs> σημαίε τη Κούντα. Στην προκειμένη περίπτωση του Παπαδόπουλου η δικτατορία, mm -hmm. αφού έτσι την ονομάζεται, mm -hmm. η εξαετή δικτατορία του Παπαδόπουλου. Δεν είχε κακό τέλο. <μιου> είχε αίσιο τέλο. Ουσιαστικά ο Παπαδόπουλος απεχώρησε διότι είχε πει ότι εφόσον δεν θέλετε να σα κυβερνώ, <συνσύν> δεν θέλετε να σα κυβερνώ. Εγώ δεν θέλω να σας κυβερνώ τυρανικά. Και εφόσον θεωρείτε ότι αυτό είναι το καθεστώ είναι τυρανικό, εγώ θα αποχωρήσω. Εκεί το πήγαινα. Καλά εκεί το πήγε εκεί. μου για κάτι άλλο. Βάλτε την Παρασκευή αυτά που λέει ο Παπάρα αυτό και αυτά που έλεγε ο αρχισυντάκτη στην τηλεοπτική Ολυνοφρενία. Θέλω να βάλει από την Ελληνοφρενία 2013 το απόσπασμα που παίξατε το τραγούδι του Βάρναλη, το ποίημα που λέει ο τύπος με τα γυαλιά ότι αυτό το τραγούδι δεν ε, τραγουδιέται από μπουζουκάδες, κατάλαβες ποιο λέω και να βάλεις τον τόνο να το τραγουδάει αυτό και να το παντάει ο τύπος, κατάλαβες Και φυσικά αναφέρομαι στο Γιώργο Αγγελόπουλο oh! Γιώργο, στόπ, στόπ, στόπ, στόπ, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο Ποιο θα πεις? Θα πω ότι η μπαλά του κυρμέντου από το Σφα <ΣΣ1> Αυτό το τραγούδι δεν είναι σκυλάδικο. Δεν τραγουδιέται μπροστά σε κυλαράδε με πουρά, σε σκοτεινά μπουρτελομάγαζα της παραλιακής. Ο Ξυλούρης, όταν το έλεγε, φόραγε μαύρο πουκάμισο, όχι χρυσή και λεμπία. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάμε για να γίνουμε καλύτεροι εμείς, όχι κάποιος εκατομμυριούχος. Τραγουδιέται με γαρύφαλο στο πέτο, όχι με γαρύφαλο στο πάτωμα. Δε λίγανε τα ξεράδια και Στη ζωή, στο ρήμα, διόμερο με ροδούλη, ξενοδούλη. Δερνανούλη, αφέντε δούλη. Ουλι δούλη, αφέντικο και μ' αφήνα νηστικό. Και μ' αφήνα νηστικό. Σήμερα με τόσο σχετικά με τη Γαλλία που ακούμε, ξέρει τι θέλει την Παρασκευή. Τα γαλλικά το βουστώλι. Λίγα και καλά. Calimeras, se están tiraría internet. parlez vous français? Oui, très bien. Et vous? Vous Panikos, je ne sais le de avec pour la masse de football. Excusez excusez-moi, excusez-moi moi. Ne me pas que les manifestants putain Même la je suis Sophie. Sophie, oh, je m'appelle oh. Jenny Botti. Comment oh, bien? Apostol, il ne peut pas dire que vous êtes avec le monsieur Kalamouki. Je veux savoir comment vous Oui, Oui, très bien, très bien, monsieur Kalamouki. Dites-moi comment je peux vous attendre par la France. Par wow. la bon, France, voilà. Bonne www www.point. A, fait. non, rien non, rien non, rien non. Je n'ai regrette rien, bien, e <tose> kala. Ανώ χωρικά το χώρι, ανηφορικά τη φόρη, και με κάμα και βροχή Ώσπου μου βγαίνει η ψυχή, είκοσι χρονό γομάρι Σήκωσα όλο το νταμάρι και χτίσα στην εμπασιά Του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά Μια ευχαριστώ και την παρασκευή στην Πρωθυπουργά μας Με όλη μου την αγάπη Θέλω το welcome to The Machine Και να βάλεις αυτά που έλεγε πριν και αυτά που λέει τώρα Ευχαριστώ πολύ έλεγε. Go back κύριε Μέρκελ <Τι <Τι> Πρέπει να σας πω ότι όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο Και μιλάς μαζί του Είναι διαφορετικό από την εικόνα <Τι> Go back κύριε Μέρκελ okay, Είμαι ο Αλέξης Κυρίες Σούιβλε, Go back κυρίες πολύ σοβαρός και σεβαστός πολιτικός και αντίπαλος εντό εισαγωγικών, αντίπαλο αντίπαλος εισαγωγικών εντό εισαγωγικών. Go back την Παρασκευή. Χιούστον Βουίτνεϊ. Τι θυμάσαι. Τι είχε πάρει άλλα το καζίνο τη Πάρνιδας και ζητούσε τον πορτοσάλτε. Τις έλεγε εσύ διάφορα. Και στο τέλος σε ρώτησε το όνομά σου. Γιατί είχε πάει την πλάκα με αυτά που της έλεγε, Και γιατί είσαι Βουίτνεϊ. Αλήθεια. Εγώ δεν το θυμάμαι που το έχω κάνει κιόλα. Εσύ πόσο καμένος πρέπει να είσαι για να το θυμάσαι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Ε, θέλω να στείλω κάποια γράμματα για την κυρία Τσαπανίδου και τον κύριο Σπανολιά. Εσείς είστε που στέλνετε τα απειλητικά γράμματα στην κυρία Τσαπανίδου, ε? Είτηκα, τι λέτε. Είστε αυτή που την παρακολουθεί κάθε μέρα όταν φεύγει. εκεί που την παρακολουθούν και όλα. Ναι, αυτός που της θέλει τα γράμματα τα απειλητικά. Που κόβει από κόμματα από τις εφημερίδες και γράφει έτσι τις λέξεις. Τα ξέρουμε εμείς αυτά. Εγώ δει τη Γουίντε Houston. Α, πλάκα, γιατί εσείς εκεί πέρα, μάλιστα. Πλάκα έχουμε. Αν δει στον Μπόντιγκάρ θα σου τα δόντια. Αυτά τραβάει η κυρία Τσαπανίδου. Έλα, Χριστέ, και Πανεδρία. Ναι. την τραβάει, γυναίκα. Και κάθεται και χορεύει και μόνοι στο I will always love you. Ο, ο κύριο Πανολιά ποιο είναι πάλι. Αυτό που κάνει τον Κέβρι Κόσνερ, ο Μπόντιγκαρτ. Ναι. Τέλο αν με έχουν μπερδευτεί, να τα στείλω από εκεί ή να περάσουμε α πούμε πίσω, για να μην έχουμε παρεξήγηση. Εσεί τι νοσείστε. Ε, εγώ τηλεφωνώ από το γραφείο του κυρίου Μπαρμπούτσι που έχει την εκπομπή και οι πουρέματα. Α, του Μπαρμπούτσι, πε το τι είσαι του Μπαρμπούτσι, ρε παιδί μου, και ήθελα να ρωτήσω για κάτι βυγόνιε. Οι βυγόνιε θέλουν καστανόχωμα ή κοκκινόχωμα, γιατί μου σκουλικιάζει. Βυγόνιε κατανόχωμα. Ερώτη. Ερώτα καλένε, κανένα χρήσιμο το γράμμα ήταν το θέμα; Τα κυπουρέματα. Το κινήσει, ναι. Ναι, ναι. Γιατί από τότε που ξεκίνησε, η εκπομπή με φτιαξκεμένα κολοπύλαλα, και πήγα κι πύραχλαστρες. Και Α, μπράβο. Ναι, ναι. ναι, Πολύ με ενδιαφέρει. Μπράβο χειρόωμα. Ναι, ναι. Δεν έχω να βάρω μακαρόνια, αλλά πύρα τη βγώνια. Α, καλά καλά. Ερώτη πιο χρήσιμο την εποχή μα. Τι να κάνουμε να τα στίλο με courier ή τη κυρία κυρίες Τι να γράψω; Τα με αυτά τα γράμματα, τι λένε; Με σάνικς, ένα δυστोपείο εγώ. θέλετε να μου πείτε τι να γράψω στο φάκελο; Μες آتی λει ο φάκελος. Όχι, τώρα θα τον γράψω. Μέσα έχει η παρουσιά σου, κύριε Παρπούτσι, τη δουλειά του Α, η δουλειά του Παρπούτσι. Πείτε μου η δουλειά του Παρπούτσι να καταλάβω. Βρε τι, μα πού να φαντασδω έχετε τέτοια προβλήματα. Ε, όχι πρόβλημα. Λοιπόν, ε, σημειώνετε. Ναι. Σημειώστε. Χιούστον. Ναι. Βουίτνεϊ. Τι μου λέτε, τι είναι αυτό. And I, I always love you, Co sąs λέne, θα wrócę na zasubskrybuję To nie jest w stanie się to Ego jestem Iriana A ja, ja jestem Bionce Błotarers Ajde <muchy> Αξιπνίσαις μόνον μιας, θα φανά ποδαό του μιας, θα, θα Μια παραγγελιά ήθελα. Επειδή αισθάνομαι χάλια και έχω στέρηση για την Παρασκευή, θέλω ένα ποτ πουρ μεγάλο για τον κύριο Μιχελογιανάκη. Μου λείπει, μου λείπει που λέμε. Πώ ήρθε ο Μιχελογιανάκη, Ε, μου έχει λείψει τόσο καιρό, δεν μπορώ. Επειδή έρχονται και οι ψήφοι τώρα στη Βουλή για τα αμνημόνια, θα, θα είναι ότι καλύτερο. Αυτό που δεν ψηφίζει τίποτα δεν του πούνε. Μεγάλη στέρηση μου έχει γίνει. Καλά είναι τώρα, έχει χαθεί και αυτό, δεν είπαμε έτσι. Δεν ξέρω, μην κάνει καμία απεργία πάλι πείνα. Έλαγια. Εγώ είμαι Σύριζα, σύριζα. Oh, Μισό το γενά το Σύριζα ο γιατρό. Του Bay, του πασ. Κεσύριζα σήσα! Ό! Κέτά Τέταρτο μοιμόνη. Σαφώ και δεν θα το ψήσω. Ό μου πιέστηκε, Τι τσεβέ στον τίπλα, σου. Απ' στο πλευρό σου. Μισολογιανάκι, χωρί σύνυμα είναι μηδέν. Πώση μια να πάει κατ' ο αριστερή κυβέρνηση. Για να βρει κολφρή το παντό. ΣΥΡΙΖΑ, παντο, παντο. Τσίριζα, παντο, παντο. Και ποιος θα πομπεί, κανένα. Και σε βεγάρι με το βόδι, άλλο μπόει και άλλο πώτι, οργόνα τα ρέματα. Τα φέντω στα στρέμματα και στο πολεμόλα για όλα Κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνον τη Για τα φέντη το φαή Να σκοτώνω τη λαϊ για τα φέντη το φαΐ. Μια ιδέα να σα πω. Ελεύθερα. Όταν βγαίνουν αυτοί οι, ΜαΠΚες, οι και οι Τσιπρέοι και οι άλλοι Σιριζέ και οι Νεοδημοκράτε, όλοι αυτοί, βάλε μια ατάκα που είναι καταπληκτική από τι Φουσκοθαλασσιέ. Που λέει Μαρκέ ο Ντούζιο στον Παπαγιανόπουλο και γεννάει και του λέει ρε εσύ, υπέρνε. Είναι ωραία ατάκα. Βάλτε να θα έχει πλάκα γι' Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω και αυτό είναι πολύ κρίσιμο, είναι μια δύναμη η οποία. Και η καρδινικολάο δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε ένα λεπτό αν δεν είχε κοινωνική αποδοχή. Βρέχα εσύ Ή αν δεν σας αρέσει ο όρος αποδοχή, τουλάχιστον να πω τον όρο κατανόηση. Σκάτα. Και να σας πω και κάτι άλλο: Είμαστε υποφυρογέννητοι. Βρέχει το κι από θύμα, άιδε ψώνιο. Άιδε σύμβολο, θα θα να αποδαώ δουνιάς άιντε θύμα, άιντε ψώνιο άιντε συμβολόνιο αξυπνήσεις μόνο μιας θα θα να θα, θα να